Στοιχοι 7-12. Εδισκολία των Αποστόλων στο έργο των. 7. Έχωμεν δε των θησαυρών τη φωτιστική και ενδόξου αυτή γνώσεω μέσα στα σώματά μα τα έθραυστα και χωματένια, δια να ότι το υπερβολικό μεγαλείον τη δυνάμεω, η οποία υπερνικά τα εμπόδια και του κινδύνου μα, είναι του Θεού και δεν προέρχεται από εμά του ασθενεί και αδυνάτου. 8. Κι έτσι συμβαίνει να θλιβόμεθα εις κάθε τόπον και εις κάθε περίστασιν, κι όμως εξωτερικέ αυτές δυσκολίες δεν μας δημιουργούν αδιέξοδον και αγωνιώδης στενοχωρία. Φθάνομεν ισαπορίαν, χωρί χωρίς όμως και να πελπιζόμεθα ή να αποστεριθόμεν ποτέ μέσων και πόρων σωτηρίας. 9. Καταδιωκόμεθα από τους ανθρώπους, αλλά δεν εγκαταλειπόμεθα ποτέ από τον Θεών. Φαίνεται ότι κατανικόμεθα και σαν άλλοι παλεστέ ρηπτόμεθα, κατά γης, αλλά δεν χανόμεθα. 10. Διαρκώ και κάθε ημέρα περιφέρομαι κατά τα περιοδίες μα το σώμα μας κυκλωμένον από τον έσκα των κίνδυνων του να αποθάνομαι όπως απέθανε ο Κύριος Ιησούς. Αλλά αυτό γίνεται φανερωθεί στον κόσμο με τας απελευθερώσει του σώματός μας από τους καθημερινούς κινδύνους ότι ο Ιησούς εξακολουθεί να ζει». 11. Διότι πάντοτε εμείς που παρά τους τόσους κινδύνους ζώμεν, παραδιδόμεθα θα θάνατον προς δόξαν του Χριστού, διαναφανερωθεί με τη θνητή σάρκα μας και η δύναμη στη ζωή του Ιησού που παρεμβαίνει και προλαμβάνει το θάνατόν μας. 12. Ώστε τους μεν κινδύνους του θανάτου τους υποφέρουμεν εμείς, την δε πνευματική ζωή που προέρχεται από την κινδυνόδι δράση μας καρπούστε εσεί.